Θεωρώ δε ότι ε, μπροστά στις εκλογές έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Αν, αν, θα, αν θα στηρίξω αυτή την πολιτική ή mm. αν θα διαφοροποιηθώ. Και μέσα μου στη συνείδηση μου είπα πρέπει να κάνω Πιάδρο, ένα νέο θε... ξεκίνημα. Ωραία. Και για τις πολιτικές, τις πολιτικές δυνάμεις της, του, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά και για τη χώρα. Μπράβο! Και Ωραία. για τη χώρα. Κάναμε πολύ καλά και δεν βγάλαμε πρόεδρο Δημοκρατία. Οι βουλευτέ δηλαδή. Και έτσι προκηρύχθηκαν οι εκλογέ. Και έτσι έχουμε τον Γιώργο κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στα παράθυρα. Χτε βράδυ είχε βγει στον αντένα, διαμαρτυρήθηκε κιόλα γιατί δεν τον άφηνε η Χούκλη να μιλήσει. Είχε να πει και πολλά και σημαντικά. Και κυρίω θέλαμε κι εμεί να ακούσουμε. Σήμερα το πρωί δεν πέρασαν 10 ώρε. Βγήκε στο Sky. Και έτσι έχουμε το Γιώργο Παπανδρέο εκεί που τον είχαμε χάσει και γύριζε στα μίκη και τα πλάτη του κόσμου, στα πανεπιστήμια, τα διεθνή. Να μιλάει σε όλου του άλλου λαού, τώρα τον έχουμε και εμεί εδώ. Γιατί είναι δικό μα, μα ανήκει και πολύ χαιρόμαστε που τον ακούμε και λέει αυτά τα πολύ σημαντικά για τη ρήξη που έκανε, για τη συνείδησή του και κυρίω για τον σοσιαλισμό. Γιατί κάποιο πρέπει να μιλάει για τον σοσιαλισμό. Τσίπρα δεν μιλάει, κανένα άλλο δεν μιλάει. Οπότε έχει μείνει μόνο ο Γιώργο να μιλάει για τον σοσιαλισμό. Στην άλλη πλευρά, στην ακριβώ απέναντι, ο Σαμαρά έχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Ε, θα τον ψηφίσουν άνθρωποι που δεν είχαμε φανταστεί ότι θα τον ψήφιζαν. Όλοι κοιτάνε πρώτα τον εαυτό τους Μετά Μάλιστα. και δευτερευόντως κοιτάνε το κόμμα Αν το Έτσι, κοιτάνε μιά, τώρα Αδιαφορούν τελείως για την παράταξη Και δίνουν μία δεκάρα για την πατρίδα και το λαό Μία δεκάρα ε, δεν δίνουν ε, όλοι λέμε, αυτοί λοιπόν. Όλοι αυτοί είναι απαταιώνε. Και ο λιγότερο σποντ. απαταιών από Και ο πιο σοβαρός από Είναι ο Σαμαράς <Τι> Debajo de esas dos cejas. I o Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ακούσατε ακριβώ τι είπε ο Θόδρο Πάγκαλο. Μιλάει για του ηγέτε. Όλοι είναι απαταιώνε. Ο πιο σοβαρό από όλου του απαταιώνε είναι ο Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό και θα τον ψηφίσει και τα υπόλοιπα. Το είπε πολύ καθαρά ο άνθρωπο. Ο ίδιο του λέει: Δεν το έχουμε μοντάρει όπω ακριβώ το είπε στο ραδιόφωνο του βήματο. Στο βήμα. Οπότε δεχόμαστε αυτή την αναγνώριση γιατί και ο Πάγκαλος δεν είναι ένα Ξέρει, έχει θητεύσει σε πάρα πολλού αντίστοιχους δίπλα, οπότε κάνει την καλύτερη επιλογή. Ο Σαμαράς τώρα τα γυρίζει λίγο στη μέση της προεκλογικής περιόδου, μιλάει για το ατύχημα, αλλά δεν το αρνείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτικός αντίπαλος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ατίχημα που πρόκειται να συμβεί και θα συμβεί. Είναι ένα ατύχημα που πρόκειται να συμβεί και θα συμβεί. <συμίλια> το έχει πάρει απόφαση, θα συμβεί το ατύχημα αφού δεν έχουμε ευτύχημα και δεν είχαμε και ποτέ ευτύχημα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον έχουμε ατύχημα που πρέπει να συμβεί. Τώρα, ο Σαμαράς το λέει ατύχημα, για πολλοί κόσμο αυτά είναι και ευτυχήματα. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξή. Εμείς θέλουμε να εργασίσουμε την οικονομία την κοινωνία και την χώρα. Μπράβο. Μπράβο. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Λάβιους, λάβιους, Θα γράψουμε ιστορία. Μπράβο. Nie? Nie, puszczalnie. Nie, Κύριε Βασίλη, τι πού είσαι, ρε χάθηκε. Καλά, μουρέ, καλά είμαι. Εσύ καλά είστε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ε, ανησύχησα, ανησύχησα. Ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνο και να είμαστε καλά, η οικογένειά σα. Και και, και και εσύ, εγώ... και εσύ, να είστε π... καλά. Εγώ είχα λίγο πίεση να Και γιατί σε πήρα, κύριε Βασίλη. Πίεση, τι υπογλώσιο θα... έπαιρνε. Ήταν σηκωμένη, πίεση το 17 είχα πάει. Σα πει του νύχου, μην το ξεχάσω. Να μου πάτε ένα ρολόγκο. Εγώ θα το μεροδιβάρω την υποχρέωση. Ένα ρολόι τη φούσκα που μετράει πίεση, ρε παιδάκι μου, Γιατί το ηλεκτρικό δεν είναι καλό. Τη φούσκα, τα παλιά. Πατάει. Ναι, το τέτοιου τύπου που πατά για να μετρήσει, κατάλαβε. Το για, παλιό δηλαδή. Το παλιό τύπου. Ναι, παλιό τύπου γιατί το καινούριο δεν δε μετράει καλά και βασανίζουμε να πω. Μα το καινούριο δεν είναι καλύτερο, κ. Βασίλη μου. Τι είναι αυτά που πατάνε. Δεν είναι, όχι, θα μου πάρει από εκείνο, θα του πει τον Νίκο να βάλει ένα γη στο πρακτορείο. Θα το πληρώσω εγώ δηλαδή να πούμε με την ησυχία μου. Δεν, δεν έχω τώρα που να ρεύρω τώρα. Ναι όχι, εντάξει μην ανησυχείς Να μου βρεις ένα ρολόι να σου βρω. Θα σου βρω ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο Με λέει και τραγούδια Είναι ο κύριε Βασίλης βεβαίως Χτύπησε χθε, πήρε τηλέφωνο ως γνήσιο στάρ Δέκα μέρες πριν τις εκλογές Το συνηθίζει Θα τον ακούσουμε και ένα αμυγό τηλεφωνικό κέντρο κατά τι παραήκωσει, το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά και διάσπαρτα κομμάτια μέσα στην εκπομπή. Γιατί είχε να πει πάρα πολλά. Η Πάτρα ξαναμίλησε, ο Κυρ Βασίλη ξαναμίλησε και εσεί θέλετε να τον ακούσετε έτσι κι αλλιώ. Αλλά εκτό από τον Κυρ Βασίλη έχουμε και τον Κυρ Βαγγέλη. Θα ξαναμπούμε όλοι τώρα, εάν φτάσει η στιγμή να δοκιμαστούν οι αλήθειε και τα ψέματα. Να δει ο ελληνικό λαό. Πόσα πίδια έχει ο Σάκος πραγματικά. Πιέσεω, ναι. Θα επιμύσει η φούσκα. Ρωλό, έτσι η φούσκα. Εσύ να έχει και τον νου όμω. Μισοανεβαίνει και η πίεση. Τι έγινε και σου ανέβηκε πίεση. Ξέρω τι έγινε εγώ. Ε, είμαι στενοχωρημένη. Δεν μπορώ να διαβιώσω, παιδί μου. Δεν μπορώ. Είδε τα ποσοστά του Πασόκ που πέσανε και στενοχωρέθηκε γι' αυτό. Όχι, εγώ είμαι με το παιδί. εγώ. Πε το, πες το ήξερα. Πε το, με ποιο παιδί. Εγώ είμαι με το Γιώργο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή θα μοιραστούμε. Εγώ, εγώ θα πάω και άκρον. Αριστερά θα πάω με τον αδερφό μου. Αριστερά θα πάτε. Εγώ με τον αδερφό μου, γι όμω. Α. Γιατί αυτό αυτός είναι και, δεν είναι και θρησκευόμενος και με έχει βασανίσει Κάνω προσευχές εγώ για αυτόν αλλά... Πού έμπλεξες κύριε Βασίλη μου να μην είναι θρησκευόμενος ο αδερφός Δεν γίνεται να τον κάνω εγώ ένα Σιριζαίος είναι, είναι. Αδε... Όχι, πάει άκρονα στο είναι άκρον. Αυτό, Κομμουνιστείς? Θα... Μάλλον εκεί θα πάμε. Απα δύο? Ε, θα μοιραστούμε θα πάμε και στο παιδί, θα το στηρίξουμε. Α, θα εσύ, εσύ θα πας στο παιδί φαντάζομαι, στο Γιώργο. Όχι, εγώ θα πάμε τον αδερφό μου. Οι δύο αδέρφια. Έμω ότι μου πει αδερφό μου, θα πάμε παρέα. Με τον αδερφό μου. Θα ψηφίσει επανάσταση, γα... επανάσταση. επανάσταση θα... πέ... για το, δεν το και στα θα κουκουέ. Θα το βοηθήσουμε και το παιδί αυτό θα το βοηθήσουμε. Α, θα βάλεις ξαδερφάδες τίποτα, συνειφάδες και τέτοια, ε. Δεν έχω εγώ, ας πούμε ότι βρω φίλους από εδώ, από εκεί θα βοηθήσει. Το παιδί δεν τα αφήνουμε έτσι. Έχουμε διλήμματα, οι οικογένειε διχάζονται Ακούσατε εδώ τι ακριβώς θα γίνει στην Πάτρα Γιατί είναι πατρινός ο Γιώργος, είναι από εκεί Το παιδί, το παιδί ο Γιώργος Πρέπει να το βοηθήσουμε Διότι ο Βαγγέλης τον κατέστρεψε Θα το πει στη συνέχεια αυτό Και η άλλη μισή θα πάνε στο κουκέ Έχουμε θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας Είναι το δίλημα μεγάλο, ιστορική στιγμή και ο καθένα τοποθετείται δέκα μέρες πριν τι εκλογέ. Το παιδί, το παιδί, γύριζε τον πλανήτη, τον είχαμε χάσει εδώ, γιατί νομίζετε. Το είπε το ίδιο το παιδί σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα, ε, δεν απήχα διότι διότίμα συνέχεια παρών και στι δύσκολε αποφάσεις και μέσα στο κοινοβούλιο <χυ> και βεβαίω πράγματι γύρισα ανά τον κόσμο, μιλώντας για την Ελλάδα, μιλώντας για τις θυσίες του ελληνικού λαού και συζητώντας για τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, τις, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, γιατί το, το πιστεύω βαθιά, το πίστευα, το πιστεύω ακόμα βαθύτερα σήμερα. Είμαι πιο αποφασισμένος για αυτά που πίστευα και το 2009. Mm. Και τι έλεγα το 2009. Λεφτά υπάρχουν. Yo te concedo razón si por poder pobreza... Να σου πω και το άλλο ότι με τον ψήφο. Με το Τώρα θα βάλε και εσύ μυαλό. Εσύ, εσύ τη Οδόρα, βάλε μυαλό. Κοίτα, <σοδόνα> <σοδόνα> <σοδόνα> είμαι τη Οδόρα, να σου πω την αλήθεια, αλλά σε αυτέ τι εκλογέ πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα, κύριε η μου. Εγώ πιστεύω. Πού να πάω. Θα πάω στο Σταύρο. Ποναπάδες. Τι να κάνω εκεί. Να ψηφίσω το ποτάμι. <σοδόνα> <σοδόνα> έγινα του ποταμιού, εγώ. Έγινα του ποταμιού, άνθρωπο. Όχι, όχι. Σαν την πετσμένη. Δεν, όχι. Εσύ να πάμε και πέσει και του τίμιου σου. Μη φεύγει από εκεί που πρέπει. Πού πρέπει, καλέ. Ο Σταύρο Ο Θοδωδωδωράκη που θα είναι ρυθμιστή αύριο. Είναι ο θύμιο, ξέρει ο θύμιο. Είναι ποιο θα και εσένα, παραλαμέντου. Με συγχωρείτε για φράση. Oh, όχι, παρακαλώ. Αλλά, δεν... Ο θύμιο είναι άνθρωπο, δε κραρέ. Αλλά δεν πρέπει να βοηθήσουμε ένα νέο παιδί που προσπαθεί με ιδανικά. Έναν yeah. καθαρό άνθρωπο που μα λέει yeah. την αλήθεια yeah. τόσα <ομίως> χρόνια από την <ομίως> τηλεόραση, το Σταύρο <ομίως> του Θοδωράκη. <ομίως> όχι, όχι, φεύγει αυτό. Φεύγει, φεύγει, πάει κοντά με τον Αντωνάκη και με τη Θοδόρα, την φίλη σου. Εκεί πάει, το πάει εκεί το θέμα. Δεν νομίζω. Δεν έχει δουλειά με αυτού. Αυτό έτσι καλώ παλιό πασόκο ήταν. Α ναι, το ξέρω, μην τι ήταν. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι. Ο Γιώργη ήταν ο πίτερ, όλο ο Μωροβαντέη, ο Γιώργη Συγκαλόπελ. Τον πήρε ο Βαντέη, το, το, το, το τέτοιο σε το κόμμα τελείω. Μήπω την άλλη κουβέντα, μου επιτρέπετε, μεγάλο άνθρωπο. Ναι, καλά, είσαι καλά. μεγάλο, το ξέρω. Όταν πηγαίνει με τι τέσσερι, είναι ένα μεγάλο άνθρωπο. Ο Κυρβασίλη είναι αυτό που πήρε τηλέφωνο τον Αποστόλη χθε. Ακούτε και τι δηλώσει του και του χαρακτηρισμού. Παρλαμέντο, είπε τον άλλον μέσα, τον οποίο τον βρίσκεται στο 2011 Ο Αποστόλη είναι το Παρλαμέντο σε αντίθεση με τον Μηλόν που είναι ο Ντεκλαρές. Είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί από μια άλλη εποχή και από την Πάτρα, την όμορφη Πάτρα η οποία έχει βγάλει και τον Γιώργο την οικογένεια δηλαδή, την οικογένεια Παπανδρέου, όχι η Πάτρα, η Αχαία και την έχουμε απολαύσει αυτή την οικογένεια, είναι η αλήθεια τον τα τελευταία 100 χρόνια παππούς, γιος και τώρα εγγονός ο οποίος όπως και ο πατέρας όπω όπως και ο παππού, ήθελε να κάνει ρήξει αλλά πάντα δημιουργικές. Έκανα και κάνω μια δημιουργική ρήξη. Θεωρώ ότι είναι μια λύτρωση πολλών πολιτών που θέλουν ένα κόμμα δημοκρατικό σοσιαλιστικό με εκείνες τις αρχές που πράγματι... Το Πασόκ τι είναι. Ε, ε, ε, θεωρώ ότι το Πασόκ όπως έχει καταντήσει, δυστυχώς, ε, δυστυχώς και με πονάει αν θέλετε, αν είναι κάποιο που πονάει, Είμαι εγώ περισσότερο και λόγω παράδοσης και λόγω της της, της μου τόσα χρόνια όλη μου τη ζωή με αυτό το κόμμα. Θεωρώ ότι ξεκινώντας από την αρχή αφήνουμε πίσω κάποια αρνητικά που πάντα υπήρχαν, αν και υπήρχαν πάρα πολλά θετικά. μένα με ρωτάγανε και μου λέγανε άλλαξε τα όλα. Δεν τα άλλαξε όλα, έκανα προσπάθειες. Αλλά η πρόσφατη περίοδος της συγκυβέρνησης μας... Ε, α, α, α, απομείωσε από τι βασικέ μα αρχέ και αξίε. Τα πιο φρέσκο ρίκε, το φρέσκο μη κορασό. Το φρέσκο μη κορασό, απάντησα με την υποπρέσα. Ε, μα, μα η ουσία είναι όμω τώρα να πρέπει να. και τον Αλέκο ο είναι καλό από ό,τι έχει. Ποιο Αλέκο, ο, πώς... ο Λαβάνο πήγε στον Ταρσία αυτό, πάει. Όχι, ο, ο Τσίπρα μου, ρε. Α, ο Τσίπρα. Περίμενε, ε... ρε, Βασίλη, με μπερδεύει. Τσίπρα θα ψηφίσει να... ή κουτσούμπα. Εγώ με τον αδερφό μου θα πάμε εκεί, στο με αυτόν που είπε τώρα. Στο κουτσούμπα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα να κάνω μια ερώτηση, σα έχει επηρεάσει ο Πελετήδη. Όχι, γιατί. Από που και ω πού θα πα εσύ τώρα, σοσιαλιστή άνθρωπο του Πασότ. Είναι καλό, ο κυρο. Κυρκόστας Τι είναι... δουλειά έχει να πα στο κουτσούμπα! Ο κυλκό σα εδώ είναι καλό άνθρωπο. Ναι, βρεπε είναι Καλά και τα λάχανα. Ναι, αλλά εκεί όπω είμαστε όλοι άνθρωποι. Εμεί είμαστε την πατήρια. Δεν είμαστε τίποτα λεφτάδε. Δεν έβαλε νερό στο κρασί του. Αντώνη με τη Θόδωρα τη φίλη μα, επίνυξε. Εδώ όλοι πάνε και φορκιζόντε στι αυτό Αφού το έχω κάνει, εγώ υπομένω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τα είχαμε μαδιά. Δεν έχουμε όσοι να. Να, να ζήσω. Πώς να πάω κοντά του σε ρωτά. Ε, καλά τόσα χρόνια μια χαρά τους ψήφιζες και Πολύ, δεν έχεις τώρα να ζήσεις. Πάω. Και Βασίλη δεν Πόσο σκληρός είναι ο Αποστόλης. Η καρδιά του δεν έχει γαλεινέψει καθόλου. Ε, δύο ακροάτες έχουν ωραία μηνύματα. Ένας λέει εδώ ο κύριος Χριστόφορος Κατσιλέρος μετά τον Ξηρό και τους συνεργούς του σειρά έχουν οι του Κένεντι. Μιλάει για τι επιτυχίε τη αστυνομία. Την άλλη εβδομάδα να πλησιάζουμε προ τι εκλογέ και στο Twitter ο Ιωσήφ Κάπα τόσε μέρε περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο από δημοσκόπου και παίρνει η τάδε εταιρεία. Τη λέει, Πάνω στην ώρα τη ελληνοφρένεια. Ρε πάτε. Καλά. Θέλει να ακούσει ο άνθρωπο εκπομπή και τον πήρα οι άλλοι να του ζαλίζουν. Ποιον θα ψηφίσετε. Έτσι κι αλλιώ. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Το τηλέφωνο το είπαμε. Ποιο απαντάει εκεί. Ο σκληρό τύπο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα αποστολή στο ν Έχουμε και μέλη στη διεύθυνση στούντιο papakiralefam.gr ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον Κύριο Βασίλη πάμε στις πρώτες διευθμίσεις. Θα σου πω κάτι. Ότι θέλω να πει ότι, ότι εγώ θέλω να έχω ένα μεγάλο χαιρετισμό σε τέσσερου φίλου μου. Για πες. Είναι στου δύο Γιώργιδε, στο Παναγιώτη και στο Βασίλη. Περίμενε, μην είναι ο ένα Γιώργι ο Παπανδρέου τώρα. Όχι, όχι, όχι, είναι φίλοι με εδώ που πίνουμε κανά κρασάκι. <laughs> και πάμε σε κανένα ταβερνούνα. Θέλουν να του απευθύνω μεγάλο χαιρετισμό και να, βάλουν, να προσέξουν επί τη ψήφα. Ρέκυ Βασίλη, περίμενε. Και τι να ψηφίσουν. Και εσύ τα λε μπερδεμένα. Η μισή πάντα στον Παπανδρέου, η άλλη μισή στο Κουκουέ Δεν πάνε όλα αυτά μαζί. Επαναστάτη ο Γιώργο, δεν λέω, αλλά του ανόητο. Έχουν καταλάβει αυτοί πώ εννοώ εγώ και τι εννοώ. Ωραία, Ό, το μήνυμα που περνά δεν το καταλαβαίνω. Θα ψηφίσουν το κίνημα, το κυδισό του Γιώργου. Ε, τον Γιώργο, εμεί εδώ στην Αχαία θα τον ευολέψουμε, βουλάκι. Αλλά να βγάλουμε μια κυβέρνηση καλή. Αριστερή, να του παρισχέσουμε. Άμα είναι ο Γιώργο θα καλή κυβέρνηση. Αριστερή, είπα, καταλαβαίνετε τι λέω εγώ. Αριστερ... Ε, ναι, με τον Γιώργο θα είναι αριστερή κυβέρνηση. Θα είναι την υποδεξιά κυβέρνηση. Ο Γιώργο έβαλε στον βούρκο, ο Γιώργο ξέρει να σε λε <ΣΠΟ> Πήρε ο Βαγγέλης σε τον εκατέστρεψε. Το <ΣΠΟ> <ΣΠΠΟ> <ΣΠΟ> το κόμμα σου Λέου. Το, το, το, το, το, το, το άκτωσε το κόμμα. Το άκτωσε. Το έκαμε την παλιά δουλειά να το πάρουμε και έτσι. Α σου πάει ένα η καρδιά τόσα χρόνια Πασόκος, να ψηφίσει άλλο σύμβολο, σου πάει. Θα πάω γιατί δεν θα Γιατί θα μου πάρει με το τραπέζι, 500 ευρώ το πήρα. Ας πάει να μου το πάει. Ναι, αλλά είχε συνηθίσει τον πράσινο τον ήλιο, ήταν αλλιώ. Ήταν τι καλά. Που να 50 χρόνια είναι πώ η Ελλάδα, φορέ το, χούμε, το ντου. Καλά, μη συγκινήσει με τον Αντρέα. Συγκινούμε. Με τον Αντρέα. Με βέβαια. Ε, και λίγα σου Ζήσαμε. Ζήσαμε. Και λίγα σου κόψε. εζήσαμε, Ζήσαμε. Ζήσαμε. Ζήσαμε. όλοι. Εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Ξέρω. Γιατί κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να σας την πω. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν δίνουμε για να ακούσουμε την αλήθεια του Ευάγγελου Βενιζελού. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ζήτησε 30 που δεν είναι και πολλά αλλά ούτε αυτά. Του τα εκεί στο Μέγκα προχθές αλλά αλήθεια δεν είπε όπως αναμενόταν. Ε, μίλησε ο Άδωνις τη Δευτέρα Τι έχουμε σήμερα, ναι την Δευτέρα Ναι, ναι, είχε ομιλία στο Τιτάνια Το ξενοδοχείο προεκλογική το ομιλία Εκεί όμως μίλησε και ο Θάνος Πλεύρη. Καταρχήν προλόγησε ο Λεωνίδας Γεωργιάδης ήταν support Μετά βγήκε ο Άδωνις, Αλλά μετά βγήκε ο Βορίδης και ο Θάνος selfie, Δε Δεν βγάλαν γέμισε το Twitter με selfie Θα μείνουμε λίγο στο Βορύδη, γιατί όλοι άλλοι λέγαν τα γνωστά. Αλλά ο που πιάνει πάντα τον πυρήνα και είναι ο μελλοντικό ηγέτη τη ακροδεξιά παράταξη στην Ελλάδα, μέσα στην οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ήδη πάει δηλαδή. Ακούμε τον ακροδεξίο ηγέτη Μάκη Βορύδη να περιγράφει το διακύβευμα των εκλογών. Στι 25 του μηνό, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν αντιπαρατήθενται ούτε δύο προγράμματα οικονομική πολιτική, ούτε δύο κόμματα. Αντιπαρατήθενται. Δύο ιδεολογίες, δύο κόσμοι. Αντιπαρατίθεται η δική μας ιδεολογία, η ιδεολογία του έθνους και της ελευθερίας απέναντι στην ιδεολογία της ισοπαίδωσης, του μηδενισμού, των αντεθνικών αξιών. Η μάχη 25 του μηνός δεν είναι εκλογική μάχη, είναι μάχη υπερβολών και αισιών. Υπημετωπίσουμε και οι Έλληνες όποτε μαχόμεθα για βονούς και για εστίες νικάμε. Έτσι θα κερδίσουμε 25 του Μιχρόνου. από το 1952-53-54 διαλέγετε και παίρνετε, πηγαίνετε όμως 80-70 χρόνια πίσω. Αυτό ήταν ο Μάκς Βορύδης η Βομή και οι εστίες και όποτε δίνουν τη μάχη την κερδίζουν με τους γνωστούς τρόπους που κερδίζουν τις μάχες αλλά κερδίζουν και μετά. Τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες αφού έχουν κερδίσει τη στρατιωτική μάχη φτιάχνουν αυτή την πολύ ωραία Ελλάδα που έχουμε παρακολουθήσει όλοι και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε. Ελά, ρε Αποστολή, σε ξαναπήρα πριν να θέλω να σου πει και κάτι άλλο. Πες μου και τ άλλο. Λοιπόν, θέλω την επόμενη φορά οι πονόψυχοι του καπιταλισμού αυτή τη συγκέντρωση που κάναν στο Παρίσι να την κάνουν στη Λωρίδα τη Γάζας. Γιατί, παιδί μου, το ίδιο είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε με τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Και αν δεν είναι τρίτο, θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει τέταρτο. Με σε πω και πέμπτο, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί, δεν είναι πέμπτο. το ίδιο τώρα, άλλο οι Ευρωπαίοι πολίτε.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 Να σα πω Έλα. Θέλω να διευθετήσει μια κατάσταση. Εγώ νόμιζα ότι θε τα παιδιά μου και ήμουν εύκαιρο. Με άκουσα. Τίποτα, τίποτα, κάτι δικά μου, παιδιά. Χτε είχα πάρει ένα ταξιδιτζί και με πήγαινε στην Αγία Παρασκευή. Ο. Και μου είπε ότι σου πάρει κούρση και τη είσαι Θέλω να βάλει τις θέση του στο πράγματα. Τι είπε, τι ο ταρύφας? Ότι είχε πάρει κούρση από το και, και τι έχεις, είσαι Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, γιατί έχετε πολλά ταμπούσα κοινωνία. Γιατί όχι, όχι, όχι, μήνυμα, ελέγχου. Δεν μπορώ και να μιλήσω ελεύθερη. Αφού είστε πολύ μελλαλά όλοι. Έχω καταγείλει επίση πίσω, τόσο καιρό, κύριε Βασίλη, δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο, σήμερα που ήθελα να σε πάρω εγώ, μία ώρα πέρα και μιλάμε αυτό. Με βρήκε βρετ σουλάκι όμω, με βρήκε. Τι γρινιάζει. Ε, γκρινιάζει εντάξει, γιατί δεν τάξει. Γιατί με επόμενα, πει και είσαι και Παρθένο, τι ζώδιο είσαι. Παρθένιο, είσαι. Βεβαίως. Γι' αυτό γριζιάζει. Σούργελο. Άντε. Από σε Έλα. Μας έχετε κάνει να γελάσει με αυτούς τους και ο κάθε πικραμένος και ζητάω συγγνώμη από τον καλέπον τον καραγκιώδη που τον συγκρίνω μαζί τους. Να είστε καλά. Μόνο και μόνο για το χαρτί για τα ψηφοδέλτια. Ξέρεις πόσο κοστήσε το χαρτί αυτό που ανακαστήκαμε και το πήραμε εκτάκτως και τελευταία ώρα. 50 εκατομμύρια ευρώ. Έλα. Όχι, το χαρτί κάνει ένα εκατομμύριο τα 49 εκατομμύρια, ποιο δεν τα πάρει προμήθεια. Ο εργολάβος. Α Αμπράβο, να σου πω κάτι τώρα που είπε και εργολάβο. Έμαθα ότι τώρα πριν φύγουν αυτοί, δώσαν 74 εκατομμύρια στου εργολάβου, λέει, για ένα έργο που δεν έγινε, κάτι έγινε. Θα γίνει κάποια στιγμή, εν καιρό τώρα κι εσύ. Ναι, 74 και 50, τι δεν είναι τα εκατομμύρια, φραγάλια είναι. Έτσι δεν βγαίνουνε. Γι' αυτό θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα νοικοκυρέψει όλα αυτά. Ε, βέβαια, θα τα πάρουμε για να τα δίνουμε στο λαό. Αχά. <laughs> Ο Ντινόπουλος πόσο είπε ότι κόστησε το χαρτί για την ε, τύποση του 50 ψωροεκατομμύρια τώρα Πόσο πόσο 50. Διαβάζω στο Διάβγεια επίσημα εγγραφό του Υπουργείου Συντερικών που λέει ότι κόστησε 1.452.356 ευρώ Το καθαρό βάλε και το ΦΠΑ Μας έχουν εγγάλεισει άστα <Τι> Νομίζουν, νομίζουν ότι με απειλέ θα με κρατούν δεμένο, ελευθερία διάλεξα ψηφίζοντας καμένο. Στις 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε για το καλό της πατρίδας. Ανεξάρτητοι Έλληνες, το αναγκαίο καλό. Διαφήμιση να αυτή καμένου, εμεί δεν την παίζουμε εδώ διαφήμιση, την παίζουμε ως ηχητικό απόσπασμα, πολιτικό προϊόν κτλ. Ε, πεντοζάλι έχει και αυτή μέσα Έχει βάλει λίρα Κατά τον έχει πάρει το Τζίπρα Και με διάφορους τρόπους θέλει να κολλήσει μαζί του Το παλεύει ο Καμένος όπω μπορεί Μέχρι και Μαντινάδα έφτιαξε Πάμε στη ο, Τιτάνια προχθές που ήταν η κεντρική προεκλογική ομιλία Εκδήλωση του Άδωνιδος Γεωργιάδη Μόλις μίλησε ο Βορύρης για τους βομούς και τις αιστείες Ανέβηκε στο βήμα Ο Άδωνις και έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Η ιστοσελίδα σκρα, για όσου δεν το γνωρίζετε, είναι η ιστοσελίδα που εκπροσωπεί τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη και το αριστερό ρεύμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη στο αριστερό ρεύμα είναι η πραγματική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Τσίπρα, να ξέρετε, είναι ένα διαφημιστικό τέχνασμα. Είναι ένα συμπαθητικό παιδί με ωραίο χαμόγελο, τον οποίο επέλεξε ο κύριο Αλαμάνου να τον βάλει μπροστά και να πάρει ψήφου. Όμω αυτό που κάνει κουμάντο. Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά στη Βουλή αυτό, γιατί οποτεδήποτε υπήρξε διαφωνία Τσίπρα-Λαφαζάνη, πάντοτε ο Τσίπρας έκανε πίσω και πάντοτε ο Λαφαζάνης παίρναγε το δικό του, είναι το αρισταλό ρεύμα, είναι ο Παναγιώτης Ο πανούργος, ο αδίστακτος, ο δόλειος Παναγιώτης Λαφαζάνης πρέπει να τα πούμε αυτά, τα έλεγε, Τα άκουγε από κάτω, το κατάμεστο είναι η αλήθεια. Τιτάνια πάντα γεμίσεις τις αίθουσες. Βεβαίως με όλο αυτό το θείασο πάνω πώς δεν θα γεμίσουν οι αίθουσες. Αμέσως μετά έκανε και άλλη μία αποκάλυψη. Και σήμερα η ιστοσελίδα Ίσκρα λέει το εξής. Ότι η μάχη που έχουμε λέει μπροστά μας να μην κεροϊδευόμαστε. Είναι η μάχη για να δούμε για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή χώρα μια κομμουνιστογενή κυβέρνηση. <laughs> μια πραγματικά λέει η εφημερίδα αυτή, η αυτή κομμουνιστική κυβέρνηση. Σε μια Ευρωπαϊκή χώρα που θα κρίνει, προσέξτε, εάν η ιδεολογία του κομμουνισμού μπορεί πράγματι λέει, να εφαρμοστεί στην πράξη στην Ευρώπη, και δεύτερον, αν μπορεί να εξαχθεί από την Ελλάδα, όπου θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά παγκοσμίω στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό δηλαδή για το οποίο μάχονται και προσπαθούν να το κρύψουν, να δεν μπορούν, είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμό της κοινωνία. Και ξέρετε. Πώ επετεύθυντα τέτοιο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό κοινωνιών, ξέρετε, έχουν ω υποψήφιο του βουλευτή και ω ως... βουλευτή τον κύριο Μητρόπουλο. Και ο Μητρόπουλο ήταν καθηγητή στη δεκαετία του 80 στο μάθημα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού των κοινωνιών. Μη γελάτε, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το μάθημα το οποίο δίδασκε. Πώ μπορεί να μετασχηματίσει μια κοινωνία στα σοσιαλιστική. Λοιπόν, το όνειρό του δεν είναι ούτε να κλείσουν το μνημόνιο, ούτε να διαγράψουν το χρέο. Αυτά είναι το ρίστη φάκα για να πάρουν τις σκύψες του Λεονπολτόν. Το όνειρο τους είναι να εφαρμόσουν στην Ελλάδα για πρώτη φορά σοσιαλισμό, να εφαρμόσουν στην Ελλάδα για πρώτη φορά κομμουνισμό. Τι απ τα δύο είναι πιο αστείο; ότι ο Τσίπρας ο Σύρις θα εφαρμόσει κομμουνισμό και σοσιαλιστικό με τα σχηματισμό της ή θα επιχείρησει; Ή ότι το Λέιο Άδωνις κι το πιστεύουνe κι Από κάτω ότι όντω θα συμβεί αυτό. Διαλέγετε και παίρνετε και τα δύο είναι ωραία, μα αρέσει που μα διορθώνετε. Είπαμε για τον ομιλόν, ενώ είναι τον ομιλούντα. Κάναμε λάθο πριν, δεν θυμάμαι καν τι έχω πει. Προφανώ έχετε δίκιο εσεί, είναι και μια Κροάτια εδώ που μα διορθώνει συνέχεια. Μετά από όλα αυτά, κύριε Βασίλης στο μεγάλο πακέτο. Εν τω μεταξύ, εγώ τι έχω πάθει ένα βράδυ. Τα κουζί έπαθα. Και εγώ το βράδυ ερχόμουν μέρε να πάω στο σπίτι μου. Περνάω, μου πείτε δίκανε τέσσερι μαύρε. Πετί που ίσυ επιτιθήκανε. Κατάλαβα. Ξíχαρε παιδί, μου καταλαβαίνεις. Πήγαν να σε σου σου τίποτα τίποτα με στη μούρη; πήγαν να με بیاξουν. Αματιούτηχε. Ναι, πήγαν να με μου ένα κασκόλα πάνω η μία και πήγαν να πάθω ζημιά. το κασκόλ, τι κασκόλ ήταν αυτό; Άλατρε, ήταν δερμάτινα τα ωραία τα κασκόλ με τα καρφιά; Του τι رجيني την πέσανε κύριε Βασίλη μου Δεν ήταν τραβεστί, ήταν γυναίκες, ήταν μαύρες, μαύρες. Ε, ωραία, γυναίκες. Πού είναι το κακό γυναίκες ήταν τι, τι, τι να κάνω εγώ γυναίκες, δε, με, με, τί, π, να πετάω. Να, να κάτσε εκεί να σε Τι να κάνεις; εγώ τώρα ποιο θα το μάθει. Τι μαύρες Όχι, όχι. Θα σου το παρακάτω ήταν να μέσα. Με Του λέω πειλάτη μου, έτσι το και το και το. Ο τοφό του λέω με πιάσανε τέσσερι γυναίκε. Με είδε και ένα φίλο μου που τραγούδε μου, λέει: Πού πάει, γιατί σε έστερο χωριμά του λέω το και το και το. Με πιάσανε του λόγω, πήγα να πεθάνουν. Και μπήκα μέσα εδώ του λόγω, μην έρθουνε, τι να σου πω. Μου λόγω να είναι μια μπύρα τα παιδιά, και έτσι συνήθω και θα πάω στο κόστη κόσα και να τον Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το βρέλ, πεθαίνει τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω, με μπερδεύει. Βάλτε μυαλό να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε άλλο να ζήσουμε, το καταλαβαίνετε. Εμεί να βάλουμε ε... μυαλό ή ο ε... κόσμο να πήρα... βάλουμε μυαλό. Πιπερίδια, τι είναι τα πιπερίδια. Επίσης, πιπερίδια, να σου πω είναι τα πιπερίδια, δεν τα ξέρει. Τα πιπερίδια είναι τα που το λέτε εσύ, μανιτάρια, μωρέ. Όπα κύριε τι είναι, άκου. Εγώ τα γνωρίζω, αυτά. Μανητάρια αλλά έχουν διάφορο χρωματισμό. Διάφορο χρωματισμό ε, έχει τον φάσο το μιαντάρι. Κυρίω Βασίλισ, παίρνει τα κωδικά, πα καλά. Όχι, παιδί μου. Το μανιτάρι αυτό που περίπου λέγεται. Το μαζεύει, είναι το άγριο μανιτάρι να το πούμε. Έτσι, μέσα στου λόγου, και αυτά. Το μαζεύει το σεγνώμη στο πλένει Το, σε γνώρι, το, το, καθαρά, το καθαρά, καθαρά. να φανταστώ, μετά. Όχι, όχι, όχι, όχι το, που είναι μέσα στο δάσος, το μετά και είναι μια χαρά. Εγώ Είμαι εκεί πάνω στο βουνό που πα να μαζεύεις κύριε Ποραφούντες. Τι μου λες εγώ είμαι άνθρωπος, τι τέτοια Εγώ είμαι άλλος άνθρωπος. Εγώ είμαι άνθρωπος του... Εγώ που στην Εκκλησία τον τι λες, Ναι, ναι, τα είδαμε και της Εκκλησίας, άστα. Τι δεν γίνεται και και Εκκλησία, αποφάσισε. μην την Δεξί, φασιστόπαπε, Δεν είναι, όχι, όχι. Οι, οκλησία... και οι άλλοι μισή στηρίζουν καθαρά τον Σαμαρά. Να δε στον άνθιμο. τον άνθρωπο, χιτόριο... Τι είδε τον άνθρωπο στηρίξη του Σαμαρά, Ασσύ, Μιέ, με... άσε, Μιέ, με, με, με, με κολλάζει τώρα. Ε, ακούω τον, αγώ, κανένα σα ακούω, αλλά είχα μπλέξει εγώ σαν να τραχτε τώρα και τούβα μια γενίδρια πιστογάντι μου, Κανάφραγκο. Όποιο δεν έχει ρεύμα, πάω και στα χωριά, κολλάνε, φτιάνε παλούκια που βάλουν στι τσάχτε και δεν παίρνει και μια πέρα, αρκούδα πέρα, από το χέρι. Πέρα, Και την Εγώ είμαι να βγάζει κανένα με το κάτω. Όχι, βγάνω, μα τι τη δουλειά. Έχω πάει εκεί, Παίρνω με τι θέσει, μου λεφτάνει. με είδες, μου. Δίνουν κανα πουλι, μου δίνουν κανένα. Σου δίνουν κανένα πουλί και μετά τις τι άλλε τέσσερι τραβεστή. Πουλί ρε κοτόπλο, ρε. Α, το Φεύγει το μυαλό Μη φεύγει το μυαλό Έχω έχω, παρεκλίνει. έχω παρεκλίνει. Δεν εκκλησία γι' αυτό. Να να σου πω να το θα Θα πα εκεί, δέχομαι το όφελο να είδε. Εντάξει να πάω, πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, αλλά φοβάμαι και αυτού του παπάδε που είναι ανώμαλοι κάποιοι. Ε, ας, ας, είναι ας, κάτι παπάδε, με κοιτάνε περίεργα. Ρε, μου, να αλλά ο, Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, ε, αυτοί, αυτοί δεν αυτοί. έχουν καμία σχέση με το Θεό. Και φοβάμαι, νιώθω με γδίνουμε με το μάτι και δεν μπορώ. Κολλάζομαι και εγώ μετά και σκέφτομαι διάφορα. Και κοιτάω την Αγία Τράπεζα πίσω και σκέφτομαι μην την ιδιωτικοποιήσουν και αυτήν. Φεύγει μακριά. Φεύγει να είσαι υγεία, μην κάνει τέτοια πράγματα.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 Για πες μου λίγο και τι κάνει ακριβώ με το τράκτερ, δεν κατάλαβα. Το πήρα 500 ευρώ το ζευτόρ. Πέ... Όλα 500 ευρώ κάνουν Ότι αμάξι πάρει 500 ευρώ. Δεν, εγώ, δεν τα πληρώνω. Εγώ ξέρω που είναι η δουλειά μου τεχνίτηση. Και έβαλα μια γενίθρια μεγάλη πίσω Βγάνει ρεύμα καλό. 220-480 και χρειάζεσαι να φτιάξει κάτι. Να χτυπήσει μια γιότητα. Έρχομαι εγώ με το ρεύμα. Ναι. το βγάνουμε τον ροέρι με οτιδήποτε άλλο. Και Έχει. πόσο πάει η ώρα, πόσο πάει η ώρα. Δε, εγώ πάμε, είδος, δεν πάμε, με είδο. Κένα δεν είναι κελάδι, Να μου ε, δεν βγαίνει έτσι όμω να πληρώσει λογαριασμού. Ε, άμα έχει κανένα, δε φτάνει μου βγαίνει κιόλα. Α, τάξει. Άμα είναι μου το λαό Δεν την κιλοβατόρα σαν τη ΔΕΗ, κάτι. Δεν είσαι η μικρή ΔΕΗ. Όχι, ρε, τη τώρα. Δεν, δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Σα μας, μα έχει, mm. Δεν ξέρω, τώρα, ο θα στο νερό, κάτι λέει. άνθρωπο, αυτό είναι λογικό, αλλά. Μια, μια, ένας, κούκος, λέει, δεν φέρει, νάνεις, Να σου πω, θα πει στον Νίκο να μου το στείλει το ρολόι που σου είπα τι Θα κοιτάξω να το βρω oh. εγώ. Ναι, να μου το στείλει, να με πάρει τη λαλή σα, Μην με κουροϊδέψει. Oh, όχι, δεν σηκώ, Να μου το στείλει, εγώ θα τη βγάλω την υποκτήση, να σου στείλω να μου πει τον κύριο Βασίλιαντό. Να πει πολλά χέρια του Σίμου, τον εκτιμώ ιδιαίτερο. Το καταλάβαμε. Το Σίμιο, γιατί. Mm. Oh, <συρίζει> όχι, δεν πειράζει. Ναι. Ε, τον <συρίζει> αγαπάω υπερβολικά του Σίμιαν, καλό παιδί. Είναι, είναι gentleman άνθρωπο. Ναι. Θα φύγω φαρανού γιατί θα πάνε φάω τώρα, δεν μπορώ Εντάξει, τι θα φάτε σήμερα. Ε, έχουμε γίγαντο στο φούρνο. Αμάν, oh θα πάει αύριο Πολυβόλλο, ε. Πολυβόλο, ε. Θα πηγαίνει το, το τρακτέρ πετώντας. Πολυβόλλο πισινός, με απόλυτα, εσφιάση μου χάμε τώρα. Η Τρόικα στην Ελλάδα θα περάσει πολύ ωραία τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, διότι θα βγει η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρουμε όλοι, όπως, όπως δείχνουν και εκεί που τώρα μπαίνανε, βγαίνανε και είχαν αγωνία οι τροϊκάνη να πείσουν οι τελειώσαν όλα αυτά. Μόνο καφέ, όπως λέει ο Κώστας Ίσυχος, θέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να ρωτήσω, παρακαλώ. Τέλη Μαρτίου επιστρέφει η Τρόικα για να κλείσει με καινούργια κυβέρνηση τη διαπραγμάτευση θα αυτή τους που ξεκίνησε. Θα του πείτε να μην έρθουν. Ε? Θα του κεράσουμε έναν καφέτο πολύ. Στο Υπουργείο Οικονομικών ή κάπου έξω. Θα δούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία τη είναι, θα είναι θα ότι εμεί θα πούμε και έχουμε πει από τώρα για να ξέρουν Συγγνώμη και οι δανειστέ. δεν θα τη συναντήσετε. Το έχουμε πει. Είναι μέρο του προγράμματό μα. Το έχει πει ο κύριο Τσίπρα σε Εμεί δεν θεωρούμε την Τρόικα ένα νόμιμο όργανο. Το Ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετηθεί επ' αυτό. Του, με πόρισμα που η θεωρεί ότι Η φόρμα Τρόικα... της Ευρώπη δεν είναι για σα θεσμός στον οποίο πρέπει να συναντήσετε. Ο θεσμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωσης εγώσεις, που είναι οι η είναι η κομισιόν, και τα, και τα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι λοιπόν, ενώ μέχρι τώρα ερχόταν όλοι αυτοί οι έρμοι και οι χαρτογιακάδες και είχαν το άγχο το έβλεπε. δεν άνθρωποι, άχαρη, είχαν το άγχο πώ θα προχωρήσει η Ελλάδα, πώ θα πάει όλα αυτά, Σε καφέ έξω και είπε. Καφέ, δεν ξέρει κανεί τι μπορεί να ακολουθήσει με το που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορούν να τα πούνε και όλα να αποκαλύψουν. Εδώ δεν έχουν αποκαλύψει για σοβαρότερα θέματα τι απόψει, αν υπάρχουν. Θα αποκαλύψουν για το τι ακριβώ θα κεράσουν παραπάνω την Τρόικα. Έτσι λοιπόν η Τρόικα αρχίζει να καλοπερνάει στην Ελλάδα μετά τι εκλογέ όλα αυτά. Ένα από τα μηνύματα εδώ που έχετε στείλει, ο Βεν Σερέμο έτσι υπογράφει, λέει πήγε η Πρωθυπουργάρα, το Σαμαρά εννοεί, Ο προθυπουργός μας το διορθώνω εγώ. Πήγε ο προθυπουργός μας στο Παρίσι και διαδήλωσε για την ελευθερία έκφρασης. Από την άλλη ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Παστίτσιο. έφαγε 10 μήνες φυλακή. Ένα από τα πολλά παραδείγματα και ένα από τα πολλά που έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την ελευθερία λόγου έκφρασης, τη σάτυρα, το πώς πρέπει να ανεχόμαστε τη σάτυρα και τι ακριβώς είναι σάτυρα. Γιατί Πολλά έχουν συμβεί και μπορεί ο καθένας να τοποθετείται για αυτά τα θέματα. Εδώ τελειώσαμε. Λαός το τρίτο μέρος. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ελά, ρε Αποστολή. Έλα. Πέρασε στα ψηλά να πούμε, αλλά εσεί σίγουρα το εντοπίσατε. Τον άκουσε στον δυσέγγονο τη Πινελόπη, τι είπε στο φράχτη. Τι απ' όλα. Είπε, δεν θα του δεχτούμε εδώ, δεν θα του παρέχουμε σε κάποια στιγμή ιατρική περίθαλψη ή κάτι τέτοια. Α, ναι, ναι. ναι. Ο Σίτσα που θέλει ξέφραγα μπέλη τη χώρα κτλ. Ναι. Λοιπόν. Τον έχουν επηρεάσει αυτά τα φαήλω και όλα τα άλλα τα ακροδεξιά που τα κάνει παρέα και. Ναι, τι τα κάνει κι αυτό. Αριστερό κατά τα άλλα. Αυτό με λέγαν και εμένα, μην κάνει κακέ παρέα. Τέλο πάντων, θέλω να στείλω και του χαιρετισμού.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 Λοιπόν, θέλω να γίνω σαν τον ξηρό. Ειλικρινά, όχι τον παλιό ξηρό που ήταν σαν Playmobil, σαν τον σημερινό. Πού είναι σαν Barbie. Θα πάω σε αισθητικό. Barbie, Barbie είναι τέτοιο, θέλω να γίνω. Μιλάμε για καταραμένη ομορφιά. Μα εσύ στην ηλικία σου πρέπει να πα σε αισθητικό, όχι αισθητικό, σθητικό. Άντε, ρε, κρύε, να Ναι, δεν σ' άρεσε. Επειδή αφορά ναι. τη μαρομένη του Μιλτζάνα, λέγε. Καθόλου, σαν τον βαγωτιστή των BJZ είναι, ολόιδιο είναι ρετόπ. Όχι καλέ. Σαν τον Jeff Bridges είναι στον BKleμπούσκι. Αυτό να αντέγραψε, σίγουρο. Πάρι πε αποστολή γρήγορα γιατί, γιατί έχουμε κινητό yeah. Παιδιά σου δυνατά Γεια yeah. yeah. 25 Γενάρη Τι έχουμε 25 Γενάρη διαγραφή χρέους, αλλαγή, πρώτη φορά αριστερά Θες και άλλα Εκλογές ή αλλάξοκολλιές Α ah. Ντροπή. Γιατί, Ραχίλ, έχω μπερδευτεί. Γιατί, Ραχίλ Μακρύ, πού είναι, Στην Κοζάνη, Τζάκρι, Στην Πέλα. Στην Πέλα. Λοιπόν, ακού για να σε βοηθήσω, αδερφέ. Γιατί έγινε μπουρδέλο το όλο θέμα. Πάγκαλο βγαίνει και λέει ότι ψηφίζει και στηρίζει Σαμάρα. Γεωργάκη απέναντι από τον Πενιζέλο. Τζάκρι, ΣΥΡΙΖΑ. Και Ραχίλ Μακρύ, ούτε καθ' αυτή ξέρει. ΣΥΡΙΖΑ, καθαρί. Καθαρή. Μπουρδέλο, εντελώ γίναμε. Ναι, Δεν... αλλά από ό,τι βλέπει, σιγά σιγά οργανωνόμαστε. Δεν είμαστε παλιό μπουρδέλο όπω ήμασταν. Λοιπόν, και άκου και κάτι που σα έχει ξεφύγει σε όλου του δημοσ και κανένας δεν το έχει αναφέρει του μπάγκαλου η έχει ένα ψέμα και έκφραση που είπε το μαζί τα φάγαμε δεν τα φάγαμε μαζί γιατί αν τα τρώγαμε μαζί θα τα τρώγανε και αυτοί θα τρώγει μπουζούξου, θα τρώγει η που*** Άνα, ο λουλούδας, σαν και αγκεμένανε, αυτοί τα μαζέψανε και οι άλλοι φάγανε τα λιμάτ Ναι, να πει στου Σιριζέους ότι να μην καμαρώνουν τόσο πολύ, γιατί και οι νεοδημοκράτες στη δεύτερη τετραετία του Σιμίτη χόρυβαν και τραγουδούσαν και είχε πάει σχορημένη δίκυμο σχολείου. Και μετά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βγήκε ο Σιμίτης πάλι. Τι πας και θυμάσαι κι εσύ. Ναι, τι θυμάμαι. Ωραία. Δεν, δεν ήταν, ψέβατα ήταν. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Ωραία ήταν να... και αυτό να το μάθουν. Άγια. <ΣΠΟ> Από μα, καλημέρα. Καλημέρα. Αλλά πώ εξηγεί αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το λαό να υβρίζουν ανθρώπου που δεν έχουν κυβερνήσει και κόμματα, και να φοβούνται οποιαδήποτε αλλαγή. Τι εννοεί δεν έχουν κυβερνήσει. Επιδημώ, έχει, έχει κυβερνήσει ο Σιριζά, έχει κυβερνήσει ή Αλέκα. Καλά, δεν έχουν κυβερνήσει, έχουν εκπροσωπήσει όμω, δεν τα λέμε κι αυτά, ε. Αν πάσει περιπτώσει, του, του υπευθύνου τιμωρούν πάντα οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τιμωρούν του ανεύθυνου. Πολύ σωστό κι αυτό. Το πα πιο μακριά, αποστολή μου. Και τώρα κι εγώ δεν θέλω να τα λέω για μένα, Ευχαριστώ που τα λες. Έλα, γεια.